Κεφάλον Α, σελίδα 787, στίχη 1 έως 11. Ο Παύλος ευχαριστεί τον Θεόν δια τους Φιλιππισίου. 1. Εγώ ο Παύλος και ο Τιμόθεος, δούλοι του Ιησού Χριστού, γράφαμε την επιστολήν αυτήν εις όλου τους πιστούς που έχουν προορισμό να διατηρούνται στην αγιότητα διαμέσου της ενός των με τον Ιησού Χριστόν και οι οποίοι βρίσκονται στην πόλη των Φιλίπων μαζί με τους επισκόπους και διακόνους των. 2. Ήθε να είναι η σας η χάρης και η ειρήνη από τον Θεόν Πατέρα μας και τον Κύριο Ιησού Χριστόν. 3. Ευχαριστώ τον Θεόν μου κάθε φορά που σα ενθυμούμε. 4. Και σα ενθυμούμε πάντοτε εις κάθε προσευχή και δε μου και με χαράν αν την πρόοδό σα παρακαλώ τον Θεόν διόλους σας. 5. Και ευχαριστώ τον Θεόν για τη συμμετοχή σα στη νέα ζωή του Ευαγγελίου και στο έργο της διαδόσεως αυτού από την πρώτη ημέρα που εμπιστεύσατε έω τώρα. 6. Έχω δε νιστού το ακριβώ ότι δηλαδή ο Θεός που ήρθε σε στο το αγαθό αυτό έργων και σα εφώτισε για να λάβετε μέρο στο Ευαγγέλιο. Αυτό θα το φέρει στέλιον πέρας και θα το φυλάξει σωών μέχρι της ημέρας του Ιησού Χριστού κατά την οποία θα έλθει να κρίνει τον κόσμο». 7. «Και είναι δίκαιον και επιβεβλημένον η να έχω το φρόνημα αυτό διόλου σα, επειδή σας έχω στην καρδία μου και σας αγαπώ πολύ». Σας αγαπώ δε πολύ διότι και στα δεσμά μου και στην απολογία μου και στην επιβεβαίωση του χειρίγματό μου, την οποία έκαμα με τη γενναία ανυπομονή των δοκιμασιών μου για το Ευαγγέλιο, είστε όλοι συμμέτοχοι μαζί μου. Εφόσον δε και εσεί υπομένετε δοκιμασίε για το Ευαγγέλιο, είστε συμμέτοχοι και στην Χάρη που με ενισχύει στου πειρασμού αυτού. 8. Ναι, σα έχω στην καρδία μου. Διότι είναι μάρτης μου ο Θεός, πόσον πολύ σας ποθώ και σας αγαπώ όλους με την καρδία μου, που είναι εξ αφιερωμένη αφιερωμένοι και ταυτισμένοι προς τον Ιησού Χριστόν. 9. Και τούτο ακόμη προσεύχομαι. Η αγάπη που έχετε προς τον Θεόν και μεταξύ σας να περισσεύει ολονέν περισσότερον. Να συνοδεύετε δε και με πλήρη γνώση και με πάσαν διάκριση. 10 ώστε να διακρίνετε ορθώς τα διαφοράς επί των ηθικών ζητημάτων, δια να είστε και σωστοί ενώπιον του Θεού και μη δίδετε αφορμή προς κόμματος και αμαρτίας εις τους ανθρώπους και να ευρεθείτε τέτοιοι κατά την ημέρα του Χριστού όταν θα έλθει να κρίνει τον κόσμο. 11. Να είστε τότε γεμάτοι από καρπούς τους οποίους παράγει αρετή και οι οποίοι κατορθώνονται δια του Ιησού Χριστού προς δόξαν και έπαινον του Θεού.